I'm going to ξανά <μιώσεις> <και συστολή> περπατάμε μου λε. <συγλίμα> δεν θέλω να περπατάμε θέλω να πετάμε και πετάμε συζητάμε μου λέves <συγλίμα> δεν θέλω να συζητάμε θέλω να σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε νιώθουμε μου λε. <συγλίμα> δεν θέλω να νιώθουμε θέλω να παρακολουθούμε και παρακολουθούμε επιβιώνουμε Σου <συγλίμα> λέω. <συγλίμα> Δεν θέλω, δεν θέλω Όλη την ώρα αυτό κάνεις, ποιο μαλάκα τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνεις Τι δεν καταλαβαίνεις, εσύ